Είναι ίδια η, χώρα. η δική μας εννοεί. Εδώ, την Ελλάδα. Σ στο σημάδι, Σ αυτό είναι ο στόχος. Ναι, ναι, ναι. Και μιλάει για τους δανειστές, mm -hmm. ο Αλέξης εδώ, που όμως τους έχουμε αναγκάσει δύο μέρες τώρα να δεχθούν αυτά που θέλαμε εμείς. Και τους Α. αναγκάσαμε να γυρίσουν και το κλίμα. Τώρα τα έχουμε καταφέρει όλα, ενώ μέχρι προχτές Don't ήταν όλα διαφωνούσαν, είχαν κόκκινες γραμμές, τι μπλέκανε από χτες. Ξαφνικά τα πάμε πολύ καλά και τους έχουμε τελικά αναγκάζει να χορεύουν όπως εμείς θέλουμε. Ντα Αυτούς ούλια. που θέλα να πάρουν τη χώρα τα αεροδρόμια Ντα και η Χριστιαλία. Τα όλη τις θornάδες. κανονικά, κανονικά λασι γίνεται. Πάμε καλά, πάμε προς συμφωνία. Κόλο δεν έχουμε βάλει κάτω. Όχι, aftí. Εμείς. Δεν Α, Α, ναι. Αυτοί ναι. Αυτοί ναι. από το χορό. Τι aftí, ναι. Aftí από χορό και εμείς, τρέχουμε... εμείς το βάζουμε αλλού Λίγο ναι. πάνω για να βολέψουμε το να τεστώ. Δεν έρχομαστε, δεν καμε, δεν καμε βέρκια. Ας είμαστε από κάτω. Δεν βγδικάμε. Το Donký είναι καλό. Νικάμε τέλος, φύγει από αυτά Ξε, Ξεκόλα ε, Είναι πολιτικό το θέμα Αλέξη, ξεκόλα <laughs> Που έλεγε και ο καμένος ε, και ο πάνος. Ε, Πάνε όλα πάρα πολύ καλά Και ξέρεις πως φαίνεται αυτό Ότι πώς, πώς. όλα τα κανάλια είναι χαρούμενα από Θεού. Όταν είναι χαρούμενα τα κανάλια Που επί πέντε χρόνια σε μαστίγωναν Κάτι καλό συμβαίνει Να Σταματήσανε εύκονται. να στηρίζουν Σταύρο Θοδράκη να μπει στην κυβέρνηση. Ναι, όχι, δεν, okay. νομίζω στηρίζουν την, η κυβέρνηση. Η την κυβέρνηση. Την χαρά είναι, Την κυβέρνηση. Αφού είναι για το καλό του τόπου, α, δεν μπορούν α, να μου στηρίξουν. Ναι. Είμαστε κι εμεί κομπλεξικοί. Μην δούμε συμφωνία. Τι θέλουμε να πεινάσετε. Θα δούμε. Την έχουμε προδικάσει. Mm. Την κολοτούμπα, τη συμφωνία και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί είναι κολοτούμπα μια μέρα για το καλό τη χώρα. Ναι, έχει δίκιο. Όπω είπε και ο πανούση εδώ προχθέ στο. Νιφλί και ονάκι, ότι πρέπει με τη συγκυρία να αλλάζει η ταυτότητα. Ναι, έτσι. Τα αριστερά κολλημένου εκεί, κολλημένου. Δεν δε διευκρινιστεί. Επειδή έχουμε μάθει έτσι. μέχρι που μπορεί να φτάσει η αλλαγή. Γιατί μπορεί κάποια στιγμή να αλλάξει τελείω η ταυτότητα. Στο παρελθόν έχουμε. Δε... Έγινε και αλλαγή φίλου. Η αλλαγή έχουμε δει που έχει φτάσει στο παρελθόν. Με αυτό λέω. Η προηγούμενη αλλαγή. Εγώ θυμάμαι τον Παπανδρέο πάντα που έλεγε ότι είμαστε σοσιαλιστέ, ναι, αλλά τώρα προέχει πατρίδα. Mm -hmm. Και πάρε κάτι μέτρα ah. που είχαν έρθει για την πατρίδα και δεν σώθηκε ούτε πατρίδα ούτε ο Λάος και ξαναήρθαμε μετά στα μέτρα του Σαμαρά ο οποίο παραμέρισε την ιδεολογία του γιατί δεν ήθελε πολλού φόρου. αλλά λόγω πατρίδας έβαλα αυτά τα μέτρα και φτάσαμε εδώ τώρα που παραμερίζουν δεν το έχουν πει ακόμα, το λέω πανούς θα το πούνε κάποια στιγμή και έρχεται πάλι μπροστά η πατρίδα για να ξαναπάρουμε μέτρα για να είμαστε σε δύο χρόνια πάλι στον ίδιο παρανομαστή που και ο Σαμαρά είχε κάνει κολοτούμπα βέβαια τότε στο Ζάπια, δεν θυμάσαι. Τουλάχιστον τώρα έχουμε την ΑΕΠΤΕ. Είδε για το καλό της πατρίδας τι κάνουν όλοι αυτοί που όμως τελικά καταφέρνουν το κακό της πατρίδας Ναι, αλλά έχουν πολιτικό κόστο στιγμή. Ποιο. Αυτό. <laughs> Ποιο είχε πολιτικό κόστος. Ε, είχαν όλοι αυτοί με Στα πολιτικό δύο, κο... μη υπολογίζοντας το πολιτικό κόστος, πήραν αυτά τα ζάπια, το ένα, το άλλο. Στα δύο-τρία χρόνια που ξανακρίνονται. Τουλάχιστον τώρα. Ε, που έχει καταστραφεί μετά. Έχουμε την σιγουριά και την ασφάλεια της αριστεράς, Δεν θα έχουμε ένφια, έκτακτε φορές και αυτά. Εντάξει, δεν μπορούν να κάνουν τέτοια πράγματα. Ε, και άλλες. Τα δύο θα υπάρχουν. Κι και θα, θα έχουμε. Ναι, θα Θα έχουμε αυτό, θα το έχουμε στο λόγο. Έλαβες, έκανα νησί τώρα που, okay, μένε, που θα προηλώνουμε πιστοτικές μόνοι. Όλη η Ελλάδα είναι νησί. Α, τι καλά. Θα ανέβεις, <laughs> αφού βρεχόμαστε, δεν βρεχόμαστε. Ναι, μάτι. Θάλασε, έτσι τη θάλασσα. Ακούσε το κύμα, άμα κάνεις ησυχία. Εδώ είσαι μαρούσι, σε ακούστε 20 λεπτά μαθέσεις σε θάλασσα. Ακούγεται το, από το φάλληρο το κύμα. Mm. Οπότε νησί, νησί. φόρος, Άρα, φιπία, αύξηση, πιστοτική. Τάκ. <laughs> Αφισταυρίσουν οι τράπεζε με πρώτη φορά αριστερά κάτι πανηγύρια. Ναι, αλλά δεν έχει επανακεφαλαιοποιήσει και τέτοιε βλακίε. Όχι. Όχι. Εμέσω. <laughs> Πάρ το σπίτι λίγο, κεραμίδι κεραμίδι. Όλα αυτά υπάρχουν πολλοί που τα ανέχονται. Ε, πάρα πολύ πλειοψηφία σχεδόν. Δεν θέλαμε αριστερά. Θε... Πασκαλά, εμεί <laughs> δεν κάναμε <laughs> τα πάντα να βγει. <laughs> τα πάντα. Δεν λέγαμε ψηφίστε όλοι οι Γιατί δεν βγήκε αριστερά, λοιπόν. σα ίσα, ίσα. Θέλαμε Α, και συνεχίζουμε να λέμε θέλουμε αριστερά. Αυτή την αριστερά έτσι την έχουμε οραματιστεί. Εμά δεν μα διέψευσε. Είναι δεν το... τα λέμε από παράπονο Λίπος όλα αυτά, από χαρά τα λέμε. Μήπως είναι τροσκιστές και είναι τις διαρκούς επανάστασης. Okay. Σιγά, σιγά, σιγά. Θα δείτε. Τις διαρκούς διολύστησης. Ποιας επανάσταση. Okay. Αυτό είναι επανάσταση. Να με αυτού που θέλουν και έχουν βάλει στόχο τη χώρα. Είναι Αυτό προσέγγιση. είναι επαναστατικό. Είναι άλλη προσέγγιση και δεν το έχουμε συνηθίσει ακόμα. Ναι. Δεν, δεν προσλαμβάνουν... Όλοι του στην οικογένεια με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν οι προηγούμενοι. <Σχει> το κάνουν αλλιώ. Γίνεται ένα χαμό, λέει στη Βουλή. Έλκα ημέρα. Προσλαβα... <Σχει> πέφτουν κάτι τροπολογίε με στη μαύρη νύχτα. Ωραία. Έ, Είσαι εσύ πρωθυπουργό. Τρεις... <Σχει> θα πάρει τον άλλο. Δεν θα πάρει το συγγενή που τον εμπιστεύεσαι. Εννοείται. Με του κοιτζίδε τόσα Εννοείται, χρόνια. Εννοείται. Ναι, έλατε. Αλλά γίνεται ένα μαύρο. Ναι, δεν προλαβαίνουν τίποτα. Περνάνε... Η ζωή έβαλε τρει τροπολογίε να ψηλοελέγξει. Ξύλο... Τόσο... Άρα περνάνε από τα παράθυρα από παντού. Μπήκε και πρόεδρο στο Εσουρού η μητέρα τη ζωή. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι, είναι σε, τώρα προσωρινά, δεν είναι. μέχρι να βγει ναι, το τέτοιο. Προσωρινά. Ε, εντάξει, μέχρι να βγει το προεδρείο το καινούριο είναι μεταβατικό. Μεταβατικό. Ε, εντάξει, στο μεταβατικό μπήκε. Ναι. Στο μεταβατικό. Ναι. Η οποία πρόεδρο και το Ισουρού πάντα λογοδοτεί στη Βουλή. Ναι, κλεισί. Η μητέρα στι... θα λογοδοτεί στην κόρη. Στου πρόεδρου τη Βουλή, δεν είναι. Ναι, στο, ναι, στις, ναι. Στους... Και η επιτροπή και τη Βουλή. Στην σωρί, άρα, ε, ο πρόεδρο, του τωρινό, ο, ο, ο μεταβατικό και όλα αυτά, θα λογοδοτεί στον ιν πρόεδρο τη Βουλή που είναι η κόρη τη μητέρα. Το ίδιο είναι. Εσύ τι <χει> δηλαδή, θέ να φας ένα φαγητό, ας πούμε. Αυτό που θέλει το Ισπαρατόριο ή τη μάνα σου. Τελείωσε η παρομοίωση εδώ. Ναι, τιμά μου Αυτό που έκανε, έχει 38 Αυτά λένε και αυτοί, μην νομίζει. <χει> <Αυτά λένε χει> <και αυτοί. χει> Για να σβήσουν τι ενοχέ. Ποιε ενοχές, Δε, ενοχές. δεν υπάρχουν. Όταν γίνεσαι σε κυβέρνηση και διαχειρίζεσαι το, το αστικό τοπίο, όπω λέμε, δεν υπάρχουν ενοχέ. Τις έχει παρατήσει τι ενοχέ, πρώτα βγάζει τι ενοχές και μετά είσαι αδίστακτο και ικανό να κάνει τα πάντα. Με πρόφαση το λαό. Αλλά η βάρο του λαού τελικά αυτό είναι ο απολογισμό. Το έχουμε ζήσει τα τελευταία 15-20 χρόνια. Μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μα. Εντάξει, δεν υπήρχε τίποτε άλλο. Όλα αυτά καλά, ναι, αλλά ει βάρο του λαού θα είναι αυτά. Συμφωνία προ όφελο του λαού μαζί με αυτού του εκβιαστές, εγκληματίε, γκάνγκστερ, αδίστακτους τη Ευρώπη δεν μπορεί να υπάρξει. Ακόμα και αν χαμογελάνε από χτε. Θα δούμε. Συμφωνία που χαίρεται ο Άδωνη, που χαίρεται ο Σαμαρά, που χαίρεται το Μέγκα και τα υπόλοιπα κανένα δεν είναι για ό. Ο... Εν Ελπίζουμε αυτή να τη φέρει Δεν είναι για το καλό των πόλων Τελεία και Παύλα νόμος γραμμένο στον Όλυμπο Με τεράστια γράμματα Στον Όλυμπο Το βουνό Γιατί Ό,τι εννοώ <laughs> κάπου πολύ ψηλά Κάπου πολύ ψηλά Α, ναι, Γιατί θέλεις τον πύργο των Αθηνών Έχεις παιδιά Στον πύργο των Στον Όχι. Γιατί Δία. Κάντα ομόλογα έτου Θα μπορούσα να πει. Έχεις παιδιά. Κάντα ομόλογα έτου βά. Περίπου αυτό σκέφτηκε ο Μάρδας, ο οποίος έβγαλε κάτι λεφτά τελικά, τελικά, ενώ έγραψε στην αρχή μια εφημερίδα από τη Βόρεια Ελλάδη Μακεδονία, νομίζω, ότι κάτι γίνεται με έναν υπουργό. Δεν μίλαγε κανείς. Τι ναι, πότε. γιατί είχε πει να μην μαθηθεί το όνομα. Έχει γίνει... Ναι, με το Show. Γίνεται γνωστό το όνομα, βγαίνει και λέει ναι, θα με χώριζε η γυναίκα μου, δεν τα έβγαλε εγώ. Τελικά έχει βγάλει κάποια λεφτά. Άμα είναι οικογενειακό το θέμα, δεν θέλω να πούμε εμεί σε λεπτομέρειε. Εκογενιακό οικογενειακό είναι. Ε, ε, γιατί μπήκαμε θα... στο χαρδούβελι το θέμα. Ο οικογενειακό ήταν. Για Ά, τα παιδιά, να στα παιδιά Για Σωστό. τα παιδιά του. Α ακούσουμε το Μάρδα που έχει να σπουδάσει τα παιδιά του. βγάλει όμω 30 ή 40 γιατί δεν θυμόσισα να ακριβώ. είναι μια υπόθεση παλαιά, η οποία δεν έχει σχέση Με τη συγκεκριμένη κατηγορία. Πρώτον εκλογών. Χρονικά πότε τοποθετείτε σαφίσεις. αυτό, κύριε Μάρδα. Τι εννοείτε, τι είπατε. Χρονικά λέω πότε τοποθετείτε αυτό. Αυτά Ποιο, τα, τα αυτό το ποσό στο οποίο αναφέρεστε. Ήταν όταν ήμουν εκτό κυβέρνηση. Πρώτο, πρώτον κοντά εκλογών. Σε εκλογές, μακριά από τι εκλογέ, Όταν η πόρη μου είναι να φύγει τον Φλεβάρη για το εξωτερικό, δεν υπήρχε λόγο να τα καταθέσω από την προηγούμενη χρονιά. Ήταν πάρα πολύ κοντά προ το Φλεβάρι. Ε, φύγει σα η κόρη μου ε, δεν πέρασε τις εξετάσεις όπω όπως περιμέναμε χρωστούσε δύο μαθήματα παρέμεινε θα φύγει τους επόμενους μήνε. δηλαδή μας λέτε ότι συνέπεσε δύο τρει μέρε από τον εκλογών ξέροντας όλοι ότι θα δε... κερδίσω ΣΥΡΙΖΑ Ότι βγάλατε ε, λεφτά ξέρετε, στο Βέλγιο χωρί να ξέρετε αν θα περάσει η κόρη σα. Η κόρη μου ήταν αντίθετη. Αυτό προφανώ δεν το ήξερα, ήταν... γιατί τα άλλα δεν τα είχε βγάλει. Α, <σφυριανά> το <α, φράζατε>. το, <σφυριανά> το <σφυριανά> ζητούμενο δεν είναι χρήματα που έχω δηλωμένα στο πόθεν μου και τα βρίσκει ο καθένα. Όχι, δεν σα κατηγορούμε για παρανομία. Ένα λεπτό. Μην βάζετε συνέχεια το πόθεν έσχεσμο, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Ακούσαμε εδώ, τον είχαν χτε βράδυ και ο Άδωνη, βέβαια. Και μεν υπάρχει το... ανάκριση του Άδωνη. Ναι, καλύτερα. Το άδωνη φωνάξε τον Άδωνη. Λογικό μάξεις. ήταν εκεί, παρεμπιπτόντω βγήκε ο Μάρδα. Δεν είναι λογικό να χαίρονται όλοι αυτοί ε, στην πολιτική. Δεν συμβαίνει αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ άλλο το πράτης, θέμα ε. δεν είναι αν το λέει ο Άδωνη. Το θέμα είναι αν είναι σωστό αυτό που μπορεί να λέει ο Άδωνη σήμερα ή ο Άδωνη αύριο ή ο Άδωνη χθε ή οποιοδήποτε. Γιατί υπάρχει μια επιχειρηματολογία του τύπου. Αυτά που λέτε εσεί τα λέει και ο Άδωνη. Ναι, ο Άδωνη επίση λέει ότι τώρα η ώρα είναι 1 και 20. Και έχει ήλιο πάνω από το μαρούσι. Τι σημαίνει αυτό, Επίση, κάτσε να δούμε να έρθει η συμφωνία. Ότι πρέπει βουλή. να το ελέγξουμε αυτό σημαίνει για εμά. Το ελέγχουμε <συσχε> πάντα. Εντάξει, Δεν θα χάσουμε και τη λογική. Ναι, είναι... τυχαίνει, ξέρει αυτό. Εγώ άλλο κράτσα. Και κάτσε να έρθει να η συμφωνία, η καινούρια. Στη Βουλή να δούμε ποιο θα ψηφίσει και ποιο δεν θα ψηφίσει και ποιοι θα είναι μαζί. Ξέραν ότι θα χάσουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Το αποάδωνε τώρα. Το δηλαδή δύο μέρε πριν τι εκλογέ ότι ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει. Αυτό το έλεγε και πριν τι εκλογέ. Γιατί άλλα είχαν. Όχι, δεν τα απολύαλε. Το θέμα εδώ είναι ότι θυσιάστηκε για το παιδί του. Έβγαλε mm. κάποια λεφτά με την προοπτική ότι θα πάει στο παιδί. Κάποιο κακό λύσει το έντερνετ ότι κάνει εκπομπέ λύσει στη Θεσσαλονίκη η κόρη Μάρδα. Εγώ δεν, δεν το ξέρω. Στο, δεν ίδιο, ξέρω, στο το εγώ, Twitter χωρί διασταύρωση το, το λέμα αυτό. Επίση θυμήθηκα με αυτά και με αυτά, επειδή τώρα το θέμα Μάρδα είχε έρθει στην επικαιρότητα ότι ο κύριο Μάρδα ήταν Γενικό Γραμματέα εμπορίου. Επί Πασόκ, επί Χριστοδουλάκη και Πιάκη Τσοχατζόπουλου. Εννοείται. Και Πιάκη όταν ε, ήταν στο Ανάπτυξη, ήταν διευθύνων σύμβουλο στον Οργανισμό Πρόθεση Εξαγωγών. Τι σκεφτόσασταν και πήγε εκεί. Ήμνης, ε, στα, ε, τα ιντερνετικά. <σχελί> το <σχελί> φέρνει από τον Ναστάλλι. δεν θέλει και πολύ. Όλοι αυτοί οι κακοί άνθρωποι που χρησιμοποιούν για να χτυπήσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Την τεχνολογία και βρίσκουν. Γιατί κακό είναι να έχει κάποιο προϊστορίας σε κυβερνητικό oh, αλλά η Τζίμερι τα λένε αυτά, να ξέρεις. τα λένε και αυτό δεν ισχύει. Είναι αυτό. Το, το, το θέμα είναι ποιο το λέει, αν είναι αλήθεια. Σε λίγο θα πείτε ότι. Το θέμα είναι ποιο Η αν είναι στο τάδε, τάδε, στο ο στο Το τάδε τάδε θέμα χρησιμο. είναι κάτι ή αν είναι αλήθεια και αν είναι κακό αυτό. Τα δύο στα τρία ισχύουν. Είναι Το είναι Αν υπάρχουν στοιχεία να πάτε στον εισαγγελέα, <laughs> με όλα τα πασοκικά τώρα. <laughs> Α θυμηθούμε όμω και τον άλλον που θυσιάστηκε για το παιδί του, γιατί μην δείτε Έλληνα να θυσιάζεται. Εννοείται. Α. Και εγώ, όπω και πολλοί Έλληνε, μετέφερα κάποια από τα χρήματά μου για να έχω ένα ε, για περίπτωση ανάγκη, επειδή είχα παιδί στο εξωτερικό. Είχα και δεύτερο παιδί που σκεφτόμουν ότι μπορεί να πάει στο εξωτερικό. Για να μπορώ να πληρώσω. Είναι πολύ απλό. Είναι εντελώ ανθρώπινο φοβήθηκα ότι μπορεί να καταρρεύσει η χώρα και να χάσετε τα χρήματά σα. Ναι, φοβήθηκα πράγματι. Να Άλλο με το παιδί. Εντάξει. Τότε τι λέγαμε. Ο κύριο Χαρδούβελη, βεβαίω, Κα... είχε <στοί> κάποια <στοί> ανάγκη πριν σπουδάσει το τέκνο του. Τώρα τι λέμε. Όχι Βεβαίω. Όχι τότε λέγαμε. Α, δεν ντρέπεται, βγάζουν τα λεφτά που. Είναι θέμα αν όντω έχει παιδί και πρέπει να βγάλει λεφτά, αλλά εδώ δεν συζητάμε αυτό. Εμένα Δεν με απασχολεί κανέναν έκαναν οι Μπορούν να είναι άλλοι δέκα που έχουν βγάλει δισεκατομμύρια ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεδομένα είναι όλα αυτά. Έτσι κι αλλιώ υπάρχει ένα, μια φόρμουλα ότι και καλά είναι νομότυπα. Τέλο, ηθικό. Τελείωσε, βγαίνει ένα συμπέρασμα. Έχει ο μιλήσει ο, ο μεγάλο εδώ και χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Άσε που οι πιο πολλοί που μα ακούνε λένε Μακάρι να εγώ θα τα έβγαζα κι εγώ. Οπότε δεν βγαίνει καμία άκρη. Το θέμα είναι. Αυτοί που υποστήριζαν παλιά ή μάλλον αυτοί που ήταν κατά του, κατά του Χαρδούβελι παλιά, τώρα πώ δικαιολογούν τον Μάρδα. Και τώρα είναι επίθεση στην κυβέρνηση. <laughs> και δεν πρέπει να το λέμε και εμείς που είναι επίθεση στην κυβέρνηση. Γιατί μια κυβέρνηση δεν πρέπει να δέχεται επίθεση που δεν είναι επίθεση. Αυτό είναι χαβαλέ. Ποιο είναι ο κομμουνιστικό μισθό σα το μήνυμα, αρέσει συντρόφια. Ε, για πώ λέει πώς ένας. Τώρα θα πούμε τα πόθενέσχε μα και εμεί. Τα καταθέτουμε και εμεί. Έχουμε παιδιά και τα παντού. Έχουμε παιδιά και στην ανάγκη και εμεί δεν κατάλαβαν. Γιατί να μην έχουμε δύο εταιρείε στην Κύπρο, δηλαδή. δεν είναι, να ξέρει, Παλικάρι. Δεν είναι κομμουνιστικός γιατί η κοινωνία δεν είναι τέτοια. Επίση, ένα άλλο μήνυμα. Θέλετε να την αλλάξουμε, Να πάμε όλοι σε κομμουνιστικούς μισθού. Ναι. Φανάσασα τα παιδιά. <laughs> πάμε ρέμα, παιδάκια. Δεν θέλουν. Mm. Τι να κάνουμε εμεί τώρα. Κάνουμε τα πάντα. Αφού δεν θέλουν, τι να περιμένουμε μέχρι όταν θελήσουν. Που δεν θα θελήσουν γιατί τους ξέρω τι τύποι είναι. Θα θέλουν έτσι εύκολα και γρήγορα. Α, πάλι του ξέρεις. Θα τους πεις και Σιριζέος σε λίγο. Ε, ο, οποιοςδήποτε επιτίθεται σε εμά είναι Σιριζέος. Τελείω. Γιατί έχει υπάρχει αντίρρηση και γι' αυτό. Όχι ρε μου γιατί ο για να μην είναι χρησαυγήτης. ΣΥΡΙΖΕΗ είναι όλοι. Όχι. Όχι, βαριούνται οι χρυσάμιτες. <laughs> <δεν>. Έχουν <laughs> δίκες <laughs> <δίκαι, laughs> να αποφύγουν. ΣΥΡΙΖΕ είναι, γιατί, γιατί μπορούμε να έχουμε κι εμείς μια άποψη. Επίσης μας διορθώνουν, μία και 22 είναι βρε ανάλγητοι. <laughs> όταν <laughs> έγινε. το μήνυμα. <laughs> <laughs> λοιπόν, σαν σήμερα, <laughs> τι έγινε. 7 Μαΐου του 1840. <laughs> παιδί μου σαν σήμερα έκλειψε ο Μπούκουρας. Έκλαψε. Έκλαψαι ο έκλεψε και όχι, δεν έκλεψα. Έκλαψε. Μπορεί να το έχει κάνει παλιότερα. Παρίσει τέτοια μέρα. Εθνικό. Τέτοι τι, το που το αναγκάσει μετά ο σαμαρά όμω, και όλοι, τον μάζε. έβαλε και ψήφισε και δήμα, στα ευρωδήμα. Όχι εκεί. μόνο ο Σαμάρα, τον αγλιάζαν και κάτι άλλο στα έδρα να τα πίσω. Για το Λέβο δεν πέφτει από τα σύνεφα. Για τον σαμαρά όμω, τόσο δημοκρατικό, δημοκρατικό αρχών άνθρωπο. Πώ μπορεί να έχει με να προέσει αυτή τη Σόρμα. γιατί για να το ψηφίσει ένα προεδρό. Μόνο επειδή με διδανέχτηκε νυ... ο Κουβέλης. Με του νύμου μόνο. Με κομμωδία έχουμε ζήσει. Λοιπόν, σαν Πες. σήμερα 7 Μαου 1840, γεννιέται ο Πιότρ Τσαϊκόφσκι. Φλαχάρα. Πώ να τον πω, <laughs> Πιότρ. <laughs> Πώ λέμε, Πιότερο. <laughs> Έτσι λέγεται. Εντάξει. Προφανώ κάτι με Πέτρο πρέπει να είναι. Παράφραση Ρώσκι του πέτρου. ή το ίδιο το Πέτρο στα Ρώσικα. Ο Τσαϊκόφσκι το 1840, και επειδή εδώ είστε πολύ του λαϊκού εσεί. <laughs> σας... Πατελήθη να τραγουδάει τσαϊκόφσκη δεν έχει βγει ακόμα μετά το Κατάρα, στον... Κατάρα. <laughs> έχουμε όμως ένα χαρακτηριστικό έργο να καθαρίσουμε λίγο τα αυτιά μας. Λίμνη, είναι. Α, Τον γικνον, πλαστήρα, όχι, α. το γκίκνον. Σαϊκόφσκι, <laughs> έτσι για να μην ξεχνάμε. Ρώσος, στη Ρωσία. Mm. Πέθανε 6 Νοεμβρίου του 1893. Λοιπόν αυτό το κομμάτι ήταν και στην ταινία Billy Elliot Α, το, το θυμάμαι ναι. γιατί ήταν και έρχεται κάτι γερανό γέφυρες κάποια στιγμή και σε μια απόγνωση του Billy σε κάτι, μια ωραία ταινία εκεί με τη Θατσερική Αγγλία ναι. που είχε έρθει πάλι μια ηγέτη Σήμερα έχουν εκλογές οι Άγγλοι Αμφύροπες και τα λοιπά Υπάρχει και Brexit εκτός από Brexit και Παίζει Brexit. και ένα Brexit Τελικά δεν θα μείνει κανείς οι Γερμανοί μόνοι τους και θα θεωρούν όλους τους άλλους Μα τόσο ισχυρή Ευρώπη Γιατί όχι. Και καθόλου γερμανική Και, και καθόλου, φούσκα. Που καθόλου φούσκα Και καθόλου κυρίες. μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο Σκέφτηκαν κάποιοι να ελέγξουμε την Γερμανία Και το κατάφεραν Έχει ελεγχθεί η Γερμανία ναι, Δεν ναι. επηρεάζει τίποτα και δεν καθορίζει τίποτα. ίσως εταίρος με του υπόλοιπου. Ακριβώς αυτό. Αν κάτι είναι η Γερμανία είναι εν, είναι Όσο ήταν και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο Πάμε σε διαφημίσεις Και εδώ είμαστε ανεβάζω το επίπεδο σήμερα. Το... Γιατί σαν σήμερα επίσης ήταν 7 Μαΐου του 1833, αυτή τη φορά γεννήθηκε ο Γιωάννη Μπράμ. Το, τον ουγγρικό χορό του οποίου ακούμε. Τι μέρα ήταν. Αυτοί. Ε, είδες, mm. πάρα πολλά. Έχει και ένα τρίτο, το αφήνω για το τέλο. Ah. Για πιο μετά, μάλλον. Ah. Να ακούσουμε ah. και λίγο λαϊκά-λαϊκά εδώ και Μίκη κυθοδωράκι μα έχετε ζαλίσει και χατζητάκι, θα βάλουμε και λίγο. Πώ τότε, τον προπροηγούμενο αιώνα, αντιλαμβανόντουσαν τη μουσική και στι αφρο... αυτοκρατορικέ αυλέ και στα θέατρα τη εποχή. φτιάχναν αυτά τα αριστούργήματα. Εντάξει, αστική διασκέδαση βέβαια, αλλά τέλο πάντων. Δεν υπήρχε, εντάξει, <laughs> τι να κάνουμε, αυτή έχει η καταγραφή. Σωστό. Οι άλλοι δεν είχαν παρτιτούρε να γράφουν. Στα πανηγύρια και στα καλά. μπουλούκια εκεί του Μεσαίου και Τα ξέραμε. Υπόλοιπα. Ναι. <laughs> <laughs> καλά είναι όλα. Καλά είναι, καλά. Αλλά σήμερα ακούμε Ιδανική στιγμή για να πασάρουμε τον πολιτικό που ακολουθεί, ο οποίος δεν ξέρει δίπ για yeah ελληνικά τελικά. Τελικά. Ποιος καλά. Δεν γίνεται να είναι όλα Σαρδάμ, γιατί τα λέει πάνω από δύο φορές την κάθε φορά. <Το> δεν μπορεί να ανεχθεί η εκπαιδευτική κοινότητα, το αποφασίζουμε και διατάζομαι. Από σπού και ω που. Δηλαδή από σπού και ω που κατεπήγον σήμερα, Χωρί καμία συζήτηση με του με τους φορεί, το ξέρετε ότι η διδασκαλική ομοσπονδία αντιδρά. Οι καθηγητέ αντιδρούν. Από σπού και σπού. Το πεδίο φορέ, η τρίτη. Από τρίτη το βάλαμε εμεί. Είναι δύο φορέ, δεν είναι σαρδάμ. Από σπού και σπού, νομίζω ότι τη γράφετε έτσι. Το λέει τόσα χρόνια έτσι, κανεί δεν έχει διορθώσει. Τι εγκρεμότητε. Υπάρχουν πολλέ εγκρεμότητε. Πέντε φορέ το λέει συνέχεια, άρα δεν είναι. εκπλάγικαν. Κάνει... Εκπλάγηκα. Εκπλάγικα. Το να κάνει σαρδάμ. Εντάξει, παιδί μου, όλοι κάνουν στον προφορικό λόγο, και κτλ. Αλλά εδώ δεν το ξέρει καν. Τι κάνεις, μια φορά το κάνει 40 με 30 χρόνια. Από σπουκ και σπουκ, δύο φορέ και το επαναλαμβάνει. Δίπλα ήταν όλη η κοινοβουλευτική ομάδα του ποταμιού. Έβγασαν φωτογραφίε, δεν προλαβαίναν να ακούνε. <χαλίου> είχαν σέλφι να βγάλουν. Είχαν πάει σε ένα σχολείο, αργού να αρχίσουν να κάνουν κηδευτικέ. Μάθουμε ελληνικών. Όχι. Μάθουμε ελληνικών πρέπει να κάνουν. Απ' μήνα, ναι, δεν μπήκαν μέσα. Φωτογραφίε και καφέ, κατάλαβε. Νατά τα προβλήματα. Εκεί μα έχουν φτάσει. Επί ΣΥΡΙΖΑ γίνονται αυτά. Δεν γίνονται να Ναι. Ναι, τι θα γίνουν Να μάθουνε γράμματα. Να, μάθουν, να, να, να, να στείλουμε το φωτοράκι. Αυτό ότι θα χάναμε τον κουράκι από όταν έγινε υπουργό και δεν τον ε, βλέπουμε. Μισό ποίημα δεν έχουμε μάθει. Τίποτα. Ποιήμα. Έχουμε χάσει τον κουράκι που είναι αναπληρωτής υπουργό παιδεία. Αυτό είναι προσβολή και χτύπημα κατά της τέχνης. Προφανώς θα προσφέρει πολλά στην παιδεία, αλλά πρέπει να τον δούμε. Να τον, τον, τον έχει ανάγκη ο λαός. κάτι. Ο πολιτισμό. Ο πολιτικό του λόγο. Έστω. Ο Βενιζέλο όμω υπάρχει ευτυχώ, μιλάει συνέχεια, κάνει ωραίε Αυτό παρόμο... ήταν για τον κουράκι. Ναι. Τι άλλο να πούμε. <laughs> τον χάσαμε. Α, έτσι, Ό, Ό,τι θυμάμαι, λυπάμαι, το ξέρει αυτό. Oh, το, το αντίθετο του χαίρομαι. Λείπει, mm. σκέφτηκα τον κουράκι, δεν είναι μια απώλεια. Ναι, όχι, δεν είναι. Εδώ είμαστε για να ελέγχουμε την εξουσία, ναι. την κυβέρνηση. Λοιπόν, επισύριζα... Γιατί δεν την ελέγχουμε. Επι... Πώ την ελέγχουμε. μόλι. Επισύρυζα, χάσαμε τον κουράκι. Το στυλιτεύουμε, το καταγγέλουμε, προχωράμε. Ο Ευάγγελος Βενιζέλο κάνει μια πάρα πολύ Η κόρη μου, η οποία είναι συνάδελφο τώρα και βρίσκεται στο κρατήριο, όταν ήταν στην πρώτη δημοτικού και άρχισε να γράφει, έγραψε στην πρώτη μικρή έκθεσή τη. Ο πατέρα μου σπούδασε δικηγόρο, αλλά δουλεύει υπουργό. Είναι σαν του αρχιτέκτονε που αναγκάζονται να δουλέψουν σε ταξί ή κάτι παρεμφερέ. Έχει σχέση το ένα με το <laughs> Εύστοχη παρατήρηση είναι <laughs> παρομοίωση. Είσαι αρχιτέκτονας, δεν βρίσκει τη δουλειά που έχει σπουδάσει, αναγκάζεσαι. Να πα να κάνει κάτι άλλο. Ταξί, delivery, οτιδήποτε. Είσαι δικηγόρο. Mm. Βρίσκει δουλειά να κάνει. Χωρί να τα παρατήσει, γίνεσαι και υπουργό. Mm. Συν, Συνδέονται αυτά τα δύο. Ωραία το ειδικό του βέβαια. Το, το, το, το, ο πατέρα μου δουλεύει υπουργό. Η υπουργός. κόρη το είπε ωραία, τέλο. Λέγεται με στην οικογένεια γιατί τα παιδιά λένε ότι αντιλαμβάνονται. Από την οικογένεια προφανώ και πολλοί από αυτού που προσφέρουν στα κοινά το αντιμετωπίζουν έτσι και το λένε. Έχω να κάνω δουλειά. Είναι μια δίνει κάτι, κάτι παίρνει. Γιατί δεν υπεδουλεύει τα κανάλια, πατέρα. Οι ίδιοι το θερώνουν και πολύ καλή δουλειά γιατί παίρνουν και πάρα πολλά. Δεν εννοώ τη βουλευτική αποζημίωση. Τι εννοεί. Όλα τα υπόλοιπα. Α. Όταν κάνει μια δουλειά και σου έρθουν κάτι εκατομμύρια. Όχι, πούμε στου πολιτικού. Όχι Σε κάποιου πολιτικού, όχι σε <σχελίδε> όλου. Όταν κάνει μια δουλειά και σου έρθουν κάποια εκατομμύρια, δεν εκτιμάς τη δουλειά που έκανε πάρα πολύ. Ναι. Και την κάνει με αυταπάρνηση και συνεχίζεις και... Προσφέρεις εκεί προσφέρει. που πρέπει να ξαναπάρεις άλλα εκατομμύρια με αυταπάρνηση Αρκεί να μην ζημιώνεται ο τόπος Εννοείται, ναι, δεν θέλω εννοείται, αυτό χαζαμάρες. είναι πάνω όλα. Δεν έχουμε και αποδείξεις Όχι δεν, δεν έχουμε, δεν έχουμε Και να είχαμε δηλαδή θα τους αφαιρώνουν τα πάντων. Σαν σήμερα Πάλι Ότι μέρα Σαν σήμερα, το 1824, τι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Βιέννη Το τηλέφωνο Άσκη. Το ίντερνετ. Το, το, <laughs> <laughs> το YouTube. Στη Βιέννη τα είχαμε πάλι. <laughs> Προστά πολύ Βιέννη. Ήταν πολύ μπροστά. Πάρα πολύ μπροστά. Η ενάτη συμφωνία του Μπετόβεν. Λοιπόν, Beethoven, βεβαίω, είπαμε Να λέμε με Θαύριο την παρουσιάστηκε η πρώτη συμφωνία του Τσίπρα. Είναι αυτού του Beethoven εδώ; Η πρώτη του Τσίπρα είναι Θαύριο. Νομίζω είναι η Η Αυτή εδώ το κομμάτι που ακούμε το ξέρουμε όλοι ω σύμφωνο τη Ευρώπη και καλά. Mm. Άκουγα μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Ε, το έκανε να το γράψει 6 χρόνια την Ενάτη από το 1818 και ήταν και κουφό. Είχε αρχίσει δηλαδή να μην ακούει μέχρι το 1824. Στριφογύριζε στο μυαλό του, όπω λένε τώρα οι βιογραφίε και όλα τα υπόλοιπα, από το 1793 η μελοποίηση του ποίηματο του Σίλερ για τη χαρά. Και έτσι yeah. το έχουμε εμεί εδώ πάρει τώρα ο Δήστη. Η Χάρα είχε κάνει κάτι απόπειρο, εν πάση τα κατάφερε. Την έφτιαξε, ήθελε να την παρουσιάσει στο Βερολίνο, ο Μπετόβεν ο ίδιο, και όχι στη Βιέννη. Όλοι τον προέτρεπαν φίλοι και χρηματοδότες, επειδή το έργο ήταν αφιερωμένο στον πρόσωπο βασιλιά, Φλιδερίκο Γουλιέλμο τον Τρίτο. Έτσι είναι η ιστορία αυτού που ακούμε συνέχεια. Γι' αυτόν την έγραψε. Και γι' αυτό ήθελε να πάει εκεί, αλλά τελικά τον έπεισαν και πήγε στην. Βιέννη Δευτέρα, 7 Μαου του 1824 στο κατάμεστο, να το πω τώρα, κέρτερτοτεάτερ τη Βιέννη. Τα γερμανικά, είναι μια πολύ ωραία πεις. γλώσσα. Μα Μα πολύ ωραία... Μια πολύ ωραία γλώσσα. Είναι πολύ ωραία γλώσσα. Ακούστηκε μόλι. Που κόκαλα δεν έχει. Ναι, ναι. Και όλα τα άλλα τα κάνει. Λοιπόν, τώρα η συναυλία κύλησε ομαλά το έργο ενθουσίασε το κοινό εκεί, ξέσπασε σε επιφημίε και χειροκροτήματα στο φάλο. Όπω κάνουν συνήθω. Ο Μπετόβεν, ο κουφό Μπετόβεν. Ήταν και είχε γυρισμένη την πλάτη στο κοινό Και δεν κατάλαβε τίποτα τι γίνεται από κάτω Κάποια στιγμή του λένε Τον γυρίζουνε Του λέει και κάποιος από πάνω Λουτβιχ, γύρνα Λουτβιχ. Ε, Τον γυρίσανε Και είδε όλο αυτό τον ενθουσιασμό του πλήθους Και συγκινήθηκε βαθύτατα ε, Ήταν ένας τρίαμβος όπως λένε Εκείνη τη μέρα η παρουσίαση της <κοκοκλή>, συγκεκριμένη συμφωνίας Δέχτηκε πέντε μπιζαρίσματα Ο Μπετόβεν εκείνο το βράδυ Το θεωρήθηκε και άπρεπες, Γιατί, για έναν κοινό θνητό Γιατί οι βασιλιάδες δεχόντουσαν Τρία μπιζαρίσματα Και ο Μπετόβαν δέχτηκε πέντε Ξέρεις τι σημαίνει αυτά Και πουτάχια δεν ήταν τίποτα Μουλίνγκ στο Μπετόβαν Ήσα ίσα τώρα πια Μα ίσα ίσα χωρίς ακούει κοίτα τι έκανε Άκου μάλλον τι έκανε Πού να άκουγε Και την ξαναπέξανε μετά στο ίδιο θέατρο Στις 23 Μαΐου Αλλά το θέατρο ήταν μισογεμάτο μετά. Δεν έκανε δεν αίσθηση πήγε καλά, δεν πήγε καλά. Και από εκεί και πέρα έχει Αυτό το κομμάτι έχει δεχτεί άπειρες διασκευές Κινηματογράφο, τηλεοπτικά Τα πάντα Θα βάλουμε μια Παόλα να καθαρίσει τα αυτή μας τώρα Το σε βιολί, βιολί, βιολί. <laughs> Κάτι να ξέρει και ο κόσμος Όχι, Όχι με βρώμικο αυτή θα, θα φύγω θα, θα αλλάξω, θα βάλω άλλο σταθμό Βάλε, βάλε λίγο ενάτι <χει>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 Τους. είναι ίδια η χώρα. Τους νικήσαμε, σώσαμε και τη χώρα με την ευκαιρία Πετύχαμε τους στόχους Αυτό που γίνεται αυτές τις μέρες είναι σώσιμο της χώρας λέτε, λέτε, Να δω πω εγώ από το Twitter το φτω, Ο φτωχό Μπουκού ε, Ο Ουγγρικός χορός του Μπράμς Ακουγόταν στο ένα στρελός στρελός Βέγκος Όταν ξούριζε μια βούρτσα Τα τα ωραία που είπε ο Βέγκος, <laughs> στα, ναι, ναι, ναι. Πολύ μπροστά από τότε Και αξεπέραστα βέβαια. Λοιπόν, καλησπέρα από το Λούμπεκ τη Γερμανία. Σα ακούμε κάθε μέρα. Μήπω μπορεί ο Αποστόλη να μα πει μια καλησπέρα. Okay. <laughs> καλησπέρα, Σοφία. <laughs> <Ε, laughs> Απογγέλλεται <I laughs> στη Γερμανία. Την καλησπέρα μου στη Γερμανία. Καλησπέρα. καλησπέρα. Και έχω κι άλλο. Αποστόλη γιατί δεν με παντρεύεσαι. Δεν προλαβαίνω. Είμαι δοσμένο αγάπη μου. Δεν, δεν γίνεται. Συγγνώμη. Με, με θέλουν πολλέ διαλέγω. Ε, πρώτη φορά αριστερά. Από το Χαρδούβελι στο Μαρδούβελι. Η διαφορά είναι ότι ο ένα τάβε Από το τίμιο στοιχείο τη αριστερά. Γιατί ο ένα είχε φοβηθεί και ο άλλο είναι Δεν φοβήθηκε. Δεν φοβήθηκε. Λέει εδώ η κόμπα, ο κόμπα, η κόμπα, δεν ξέρω, ναι, ξέρω στο μας. Twitter, Ινδιάννητ και αλλιώ, του έχω βαρεθεί το τελευταίο δίμηνο για μα, λέει, την ελληνοφρένεια. Ξινή, εμπαθή, με ήττα. Και παραπλανητική έχει γίνει η ελληνοφρένεια και ειδικά ο Θήμιο. Α! <laughs> Α, μου, στάλεγα, στάλεγα Ρε, στόλη, θα γιατί αλλάξουμε. Πηγαίνεις... ρε, παιδιά, θα αλλάξουμε. Περιμένουμε, περιμέντε, περιμέντε. Γιατί περιμένουμε μόνο <laughs> το ΣΥΡΙΖΑ, περιμένετε και εμά. <laughs> Θέλουμε και εμεί το χρόνο μας δηλαδή μέχρι να το. Είναι αυτή η κατηγορία ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ εδώ. είναι Μαμάτα. <laughs> <laughs> αυτή είναι. Ακροατών. Γι' αυτό είσαι και σου λένε ε, σε. Ε, μα, Ένα το... με ένα <laughs> αγαπάει ο καλό Είμαι να τίποτα με το το Χαμός, μπορεί να θέλω να πω συνδετημόνε. Γιατί δεν με αφήνεις να το πω. Συνδετήρα. Συνδετήρα, κάτι. Ναι, κάθε <laughs> να το πω και μετά περίμενα. Για το σύστρικλο θα δω. Το... Συμφωνία. Μπορεί να θέλω. Συμφωνία ετέρων. που λοιπόν. ακούστηκε. Πριν ολοκληρώσει η κυβέρνηση το τετραετέ έργο τη, να εκφράζει κάποιο αμφισβήτηση και εμπάθεια. Και να και, κάνω και, και κριτική στι εκπομπέ και τέτοιε πιτσίδε. Και εμπάθεια. Εγώ το πάω, α κριτική, κριτική κάνουν οι υπόλοιποι. Εμεί εδώ είμαστε πολύ υποκειμενικοί. Πού ακούστηκε αυτό, Γιατί δεν περιμένουμε. Ούτε και το Σαμάρα περιμέναμε. Αυτό σα άρεσε όμω. Ήταν ωραίο. Ήταν Από την πρώτη αλλιώς. μέρα στο Σαμάρα. Ούτε στο Γιώργο περιμέναμε. Αυτό σα άρεσε, ήταν καλό. Ούτε στον Καραμάλι περιμέναμε, ποιο θυμάται τώρα τόσο παλιά. Ούτε στο Σιμίτι πολύ περισσότερο δεν περιμέναμε από τότε. Είχαμε ελπίδε όμω στο Σιμίτι. Αλλά λέγαμε κάτι λίγιο στο Σιμίτι. Χθε το ίδρυμα, ξέρει ότι υπάρχει δρυμα Κωνσταντινού Σιμίτι, το έχει Α, ναι. Λοιπόν, λοιπόν. και μιλάω για το ίδρυμα. Αν ίδρυμα, χάμω θα γίνει. Θα παίρνουμε και επιδότηση. Βε... Δεν θυμάσαι που παίρνουν όλη αυτή η επιδότηση. Πόσοι θα νοσηλευτούν στο ίδρυμα το δικό μα. Ναι, μα είναι επιδοτούμενα αυτά να ξέρει. Γιατί προάγουν την τέχνη, την πολιτική. Δεν νομίζω ότι το κάνουν γι' αυτό. Δεν, δε όμως, το δεν, δεν ξέρω. Για να συναντιόνται εκεί η Φόφη, ο και αυτοί που πήγαν να δουν το Σιμίτι. Δεν έχει φόφη να κάνει άλλα. Φόφη είναι η κυβέρνηση κόμματο. Σταμάτα. Το Πασόκ θα είναι στην Κέντρο. Δεν θα είναι ο Δυσσέα η από του δύο είναι μεγάλη επιτυχία. Ο οι να είναι. ό,τι καλύτερο μπορεί να μα τύχει. Όταν ψήφιζε, θυμάμαι τη Φόφη και στην Αλφα Αθήνας και μετά στην Περιφέρεια, την ψήφιζε επειδή και μόνο λεγόταν γεννηματά. Αυτό, δηλαδή να βρει μια καρέκλα. Ο άλλο βγήκε πρωθυπουργό γι' αυτό. Το ξέρω. <laughs> Και ο άλλο πήγε. Ο άλλο πήγε θείο του, όχι καν πατέρα του. Θείο <laughs> του. <laughs> ναι, ναι, έχει αυτό. μια συγγένεια. Αυτό, αυτό, γι' αυτό. Επειδή ο λαό με το στο κριτήριο του διαλέγει έτσι, έτσι. θέλουμε φόφι. Μόνο την τώρα δεν σε βάζω. Α, την τώρα, μόνο γιατί. Καλά, έχει γιούση <laughs> τώρα, <γιατί>. έχει γαγόνια. <laughs> δεν έχει το μυτσοτάκι τώρα. Δεν έχει το μυτσοτάκι. Αλλά μην φοβάσαι, κάποιο από την οικογένεια τα επόμενα 200 χρόνια θα κυριαρχήσουν. Τόσα χρόνια παλεύει γυναίκα να καπηλευτεί το όνομα του συζύγου. Τι άλλαξε το μυτσοτάκι. Καλά, ακόμη δεν ξέρει. και προχθέ και λέει: Εννοείται, θα κινήσουμε διαδικασία. Αν θα βγει πρωθυπουργό, δεν ξέρει. Διαδοχή. Λοιπόν, ωραία αποστόλη, γιατί πηγαίνει μόνο στι λαϊκέ αγορέ του Αμαρουσιού και δεν έρχεσαι σε λαϊκέ περιοχέ όπω τα πατήσα να χαρούμε κι εμεί. Μα δεν ήταν το Αμαρουσιού πρώτα. Πρώτον, ήμουν στην Πανόρμου, δεν ήμασταν δε. σε λαϊκή περιοχή στην Πανόρμου. Σα ακούω από μικρή. Ε, τι είναι που είπε η Πανόρμου. Ναι, εντάξει. Σα ακούω από μικρή και συνεχίζω φανατικά και είμαι 25ο. πέρα πάλι. έτσι, ιδιαίτερο Καλησπέρα του Συνεχ Αν θέλεις να αναλαμβάνω, σε γυμνάσιο δωρεάν. Δεν έχω ανάγκη, φιλενάδα. Είμαι οκ. Okay. Λοιπόν, άλλο. Έχεις άλλο μήνυμα. Λοιπόν, θέλω να σου πω, σαν σήμερα. Ναι. Να ξέρεις. Ναι, ναι. Σαν σήμερα. Και έγινε, σαν. Τι μέρα είναι αυτή. Ε, σαν σήμερα, 28 Νοεμβρίου 1938. <χω> <laughs> ναι. Ένιωσε μια ψύχρα και λέω, Ένιωσα, μπάζι, αυτό Το είναι. φινοποράκι. Φινοπορεινό Ο Ντμίτρη. Σωστακόβιτ. Άντε βρεβλάχο. Βλάχο. Έγραψε τη τζα σουίτα. Το βάλει του. Μάτια ερμητικά κλειστά. Α, δεν ξέρω. Ναι, είχε παίξει και στο Κιούμπρικ. Στην τελευταία ταινία του. Στα λέει Κιούμπρικ. Σαν σήμερα κι αυτό. Όχι. 5 Δεκέμβρη Οπότε α ακούσουμε και α αφιερώσουμε την σουίτα. Όχι την ερμηνευτική σουίτα. Γενικό στον πρώτο. Λάσπιση ανεμιστήρα. Αφιέρωση στον ανεμιστήρα. Πολύπαιτα. Ποιότητα. Πολύπτητά ποιότητα. <laughs> ποιότητα <laughs> ποιότητα <laughs> που είναι και ο Συνήθη ο Αίμνη. Ο Αίγνετο, oh. ναι. Τι έγινε με την κατάθεση, πήγα όλο το καλό πασο, το, το καθαρό κατόρχεται. Ο, ο Γιάννη δεν ήταν πλάνο του Γιάννη. Κάπου ήταν εκεί κρίθηκε. Και... Δεν γιάλίζουν τα δόντια. Τι έχουν χαργιά. Τι, τι έχουμε περάσει ω χώρα. Όλου αυτού του εκλέγαμε εμεί. Λίγα έχουν περάσει. Έτσι. Και λίγα έχουμε περάσει. Είναι άλλο να σου ήρθει ένα σεισμό, σου από κάπου, από θεωρη δεν ξέρω εγώ από τι, από τη γη που δεν έφευγα. Και είναι προοκάτσια. Ναι, ναι, ναι. Και άλλο να το έχει επιλέξει ή αυτό. Αυτό είναι το ωραίο. Κάθεται κανεί μόνο του να πει τι έχουμε επιλέξει τα τελευταία 20 χρόνια και τι έχουμε διαλέξει για τι ζωέ μα. Ταλέντο. Το λε και ταλέντο. Πολύ ταλέντο. Έχουμε ταλέντο. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται. Ποια χώρα. Καμία απολύτω. Όλα αυτά που θέλαμε. Κάτι ξενέρετε τώρα η Βρετανία που έχουν τι, Κάτι ξενέρετε το πριν, κάτι το μετά. Okay. Πήγε ο άλλο, έλειφε τη Βασίλισσα. Μπα και ψηφιστεί επειδή τον είδαμε τη Βασίλισσα. Αυτό είναι αντιλόγο. Ναι, ναι, ναι, Έχει δίκιο αυτό. Οι πολιτικέ σου αναλύσει είναι τεκμηριωμένε. Εντάξει, συγγνώμη. Γέννησε και δούκησα. Φρίκησε. Και... <laughs> <Πριγκίπησε. laughs> δούκησα. Δούκησα, είναι αυτή. Α, ναι, δούκυσα, ναι. Δούκυσα. <laughs> Όχι σαν τη δικιά μα. <laughs> <laughs> δούκησα και του. <laughs> <laughs> του Βίλιαμ. Του Βέρμπα του Βίλιαμ. Του... Κάνανε και δεύτερο παιδί. Ε... Δόξα τω Θεώ. Καλύτερα να περιμένει. καλύτερο. Να περιμένει για να αγοράσει το iPhone 6 ή που γεννήθηκε το τέτοιο. Το μωρό. Δεν θα το Το μωρό, το μωρό οι, το μωρό, οι, οι άγλοι, άγλοι. αυτό ή να κάνει ανάσα αξιοπρέπεια. Μα πώ θα βάλει, δεν βάλεις, ξέρω. <laughs> <laughs> Ταιριάζει <χειρότερο> τώρα <από> Το <ένας χειρότερο> ένα μωρό, το άλλο σου ένα τηλέφωνο. Το άλλο μια Την ελπίδα. Ανάσα αξιοπρέπεια ένα Σωστό. μνημόνιο <laughs> σου <Σουρχέτε> τελικά. <laughs> Κάναμε όλα αυτά για να μα έρθει μνημόνιο. Δεν ξέρω. <laughs> το δικό μας <laughs> μνημόνιο. Το χωρί γραβάτα. Πιάσε κόκκινο. Έχει σε ώρα. Έχουμε κόκκινο θύμιο που το κόκκινο στο τρέμει. Ποιος. Η αγωνία τη τρέμει. Αυτό α, έχει αξία. Τι φορά και χθε. Δεν το είδα. Α, τι φορά και να... τι τέτοιο. Και το δεύτερο είναι οι περίφημε πισίνε. Ξέρετε πόσοι μεσαίοι, να μην σα πω και μικρομεσαίοι, μπορεί να έχουν χτίσει ένα πούλι και να έχουν και μία μικρή πισίνα. Ναι. Άρα, αν αυτού. Να τους του συμπαρασταθώ. Θέλετε. Αυτούς, να του συμπαρασταθώ, τι θέλετε ακριβώ. Πόσοι. Εντάξει. Το δάκρυ για αυτού που έχουν μια μικρή πισίνα. Γούρνα είναι. Χωράμε να κάνουμε μια έχει... πλωτή. Όντως. ή θα έχει την πισίνα την Πενιντάρα, άντε η Κωσάρα ξέρω εγώ την φίλη, και κάνουν όλες κάτι διαμερίσματα, κάτι μπανιέρες Μπανιέρε. Κάνει δύο χεριέ, έχει τέσσερα Όχι, έχει δίκιο σε αυτό, αυτέ να εξαιρεθούν. Απ' τη μια βουτάω με τη μάσκα κοπανάω πλακά και κοπανάω μπλακκι απέναντι στο δύο μέτρα Στη μάσκα τι μπα να δει, το πλακάκι να δει. δω κάτω τι γίνεται με το ναρμό Δεν πάνε εκεί τα ψάρια. Δεν το έχουν πει αλλού. Εμείς εκεί κοιτάχαμε σπίτι Εν έχουμε, ούτε καν πισίνα Στο ιδρύο Αυτή η έχω Αυτοί με την αριστερά που έχουν μέσα τους Θα φορολογήσουν και τα ενιδρύα ενίδι πισίνα. πισίνας Σου λέει νερό κολυμπάς Το δω ο δωρηφόρος Εκτός αν έχεις παιδιά στο εξωτερικό Και βγάλεις τα ενιδρύα έξω Να γεννάμε να στείλουμε παιδιά έξω μπορούμε να βγάλουμε οτιδήποτε έχουμε έξω. Γιατί ένα, μπορούμε ε, να γεννήσουμε. Ένα οικόπεδο να το βγάλω έξω για το παιδί, ε, για να ναι. σπουδάσει. Ένα σπίτι μπορούμε να το βγάλω γιατί από ό,τι βλέπω είναι ασυλία αυτό. Γιατί να γλιτώσει το παιδί, Υπάρχει ελπίδα. Τα έχουν πει όλα. Γρήγορα. Να η ελπίδα. <laughs> είμαι η Κατερίνα Κρυβοπούλου, είναι ο είμαι ο, ο Γιάννη Βοδόπουλο. Και αρχίζει το μαγκαζίνο. Σε λίγο χωρί το Γιάννη, είναι μόνο η Κατέρινα. σα.